Together they are four. φίλες και φίλοι, είναι μίσος ο Μπαρδούζας από τα Βαρδούσα και οπωσδήποτε είναι πάρα πολύ συγκινημένος πρέπει να σου διότι πριν από λίγο διάβαζα εδώ πέρα μια ανακοίνωση να πούμε η οποία δεν είναι τώρα καινούργια βέβαια έχει κάποιες μέρες που έχει βγει αυτό το πράγμα και έχω μια βαθιά συγκίνηση και νιώθω και ένα, ε, μια εθνική περηφάνεια και ένιωσα έτσι υποχρεωμένο απέναντι... συγγνώμη του ένιωσα υποχρεωμένο απέναντι στους ακροατάκους μας εδώ πέρα να βγω να ενημερώσω και να δηλώσω τη διάθεσή μου να ψηφίσω ναι. Και θα εξηγήσω τους λόγους, έτσι. Βεβαίως, βεβαίως σας λέω τώρα είναι και η γενική συγκίνηση δεν μου βοηθάει καθόλου, γι' αυτό θα ξεκινήσω να διαβάσω πρώτα το εξής. Στο, στην καταπληκτική αυτή στο σελίδα που λέγεται news.gr τι, τι σελίδα είναι αυτή η καταπληκτική λοιπόν εκεί πέρα διαβάζω δημοψήφισμα 2015 85 προσωπικότητες στηρίζουν τον ε, λοιπόν, και θα σας πω και για τις προσωπικότητες αυτές δη, τι άνθρωποι είναι αυτοί ρε παιδί μου να πούμε τι κάτι προσώπατα να πούμε λοιπόν τέλος πάντων κάτσε να δω λιγάκι από το σταθμό όπως πάει εδώ, πέρα η μουσική από πίσω να κάνω κάτι ρυθμίσεις και επανέρχομαι εντός ο λίγου ακροατάκου Ισού συγγνώμη, ακροατάκου μου και από σένα και από τη Λουρένα Μακέννη που τη διακόπτουν να πούνε, αλλά τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Δεν ξέρω αν το ξέρει, Πάρα πολύ σοβαρά. Είναι κρίσι, ζούμε μια κρίσιμη περίοδο και θα παίξουμε πολύ σημαντικό ρόλο στα γεγονότα, οι αποφάσει που θα πάρουν και όλα αυτά τα πράγματα. Έτσι και γι' αυτό και διακόπτω τη Λουρένα, δεν το θέλω, Με βαριά καρδιά το κάνω. Λοιπόν, τι σου έλεγα, oh, ναι έλεγα λοιπόν ότι στην καλή σελίδα μια λέξη ενημέρωση γράφει από κάτω. ώρα, τι ενημέρωση είναι αυτή. Λοιπόν, 85 προσωπικότητε στηρίζουν του ναι. Ε, δεν θα διαβάσω όλη τη διακήρυξη των πολιτών. Έτσι. Ε, θα διαβάσω μόνο λιγάκι, έτσι, από εδώ, λίγο από εκεί. είναι και μεγάλη. Διακήρυξη πολιτών του ναι. Η Ελλάδα στο δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου έχει να απαντήσει στο πιο κρίσιμο ερώτημα στη σύγχρονη ιστορία της. Έχει να απαντήσει στο αν συνεχίσει να είναι η Ευρωπαϊκή χώρα. Καταλαβές. Τι λέει το δημοψήφισμα είναι να αποφασίσουμε αν θα συνεχίσουμε να είμαστε ευρωπαϊκή χώρα. Αυτό κατάλαβες εσύ από αυτό που ανακοινώθηκε. Λοιπόν, εντάξει, συμφωνώ με τα παιδιά, έχουμε δίκιο. Το ερώτημα είναι καθοριστικό για το μέλλον μα. Θα συνταχτούμε με τι αξίε τη δημοκρατία, τη ελευθερία, με την ισότητα, τα ατομικά δικαιώματα, την ελευθερία του λόγου και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια ή θα τα πετάξουμε θυσιάζοντα το αίμα και τον υδρότα γενναιών. Ολόκληρων αυτοί που τα γράφουν αυτά προφανώς γενναίες ολόκληρες έχουν χύσει υδρότα και αίμα. Θα το δούμε στην πορεία. Αυτό καλούμαστε να αποφασίσουμε στο Δήμο ψήφισμα της Κυριακής. Σωτηρία ή καταστροφή. Πέρα από κάθε κοντόφθαλμο ερώτημα, πέρα από κάθε τεχνικό οικονομικό ζήτημα, καλούμαστε να αποφασίσουμε αν θα παραμείνουμε μια ευρωπαϊκή σύγχρονη χώρα. Η Ευρώπη είναι σύγχρονη, να το ξέρει. Είναι ερώτημα ιστορικό και διαγενειακό. Αφορά όλε τι γενναίε, που θα καθορίσει το μέλλον, την ασφάλεια, την ευημερία και την προοπτική τη χώρα. Σε εμά που υπογράφουμε αυτό το κείμενο, η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Νιώθουμε βαρύ χρέο σε αυτή την τόσο κρίσιμη ιστορική στιγμή, να παραμερίσουμε τι πολιτικέ ή άλλε διαφορέ μα και να ενώσουμε όλοι τι φωνέ μα. Θέλουμε να το πούμε ξεκάθαρα σε όλου του συμπολίτε μα, τι Ελληνίδε και του Έλληνε. Α συνταχθούμε όλοι μαζί. Για να πούμε το μεγάλο ναι την Κυριακή Ναι στην Ελλάδα Ναι στην Ευρώπη Ναι στο Ευρώ Συγγνώμη Συγκινήθηκα κρουατάκο μου Το καταλαβαίνεις έτσι Λοιπόν Αχ δεν μπορώ Και τη διακήρυξη υπογράφων Ενδικτικά θα διαβάσω έτσι Τα, τα το βάζουμε αλφαβητική σειρά να πούμε Αθερίδη Στοδουρίς Ηθοποιός Τη ηθοποιάρα είναι αυτή Αλιβιζάτος Νίκος καθηγητής συνταγματικού νικ... δικαίου Αναγνώστη ο Γρηγόριος Αγροτοπαραγωγός Αχμέ Χάν δικηγόρος βουλευτής Βαγινάς Νάσος Ποιητής, Βακάλιστα Νάσης Επιχειρηματίας Βερνίκος Γιώργος Επιχειρηματίας Γι' αυτό που λέμε προηγουμένως ότι χίσαμε υδρότα και αίμα τόσα χρόνια Λοιπόν, ε, Γιώργος Όπουλος Κώστας έχει δρωσει πολύ Αυτός είναι και παχής να πούμε, υδρώνει εύκολα Λοιπόν, γιατρομανολάκης Δημήτριος, καθηγη ε, Δυσκοτόπουλος Κωνσταντίνος, ο πύρος ο Δήμος, αυτός έχει δώσει, δεν μπορώ να πω κάτι γι' αυτό, έχει δώσει τέσσερις φορές Ολυμπιονίκης. Χάπη σύννεφο σηκώνα κιλά, υδρώνω. Λογικό. Συγγραφέας Δήμου Νίκος. Πουα! Πουα! Πουα! τι άνθρωπος είναι αυτός. Διαμαντούρος νικηφόρος, τέος ευρωβουλευτής, διαμεσολαβητής, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Εθνών. Φοβερός. Δραγόνα θάλια. Λοιπόν, διαβάζουν δει έτσι η ε, Ορδάνο Γλου Χρυσάφη Ζούνη που είχε υπογράψει και ήταν μνημόνια ναι, ναι ναι το καλοκορίτσι αυτό Λοιπόν τέλος πάντων Καμίνη Γιώργος η Δημαρχάρα μπράβο Δημαρχέ μπράβο, μπράβο Λοιπόν Κλίντ Νικίτας μουσικός δεν το ξέρω Λοιπόν Ιμίλης ε, Χρήστος ηθοποιός επίσης δεν το ξέρω δεν έχει σημασία Μανητάκης Αντώνης Νταγματολόγος Τέλος Υπουργός Δικαιοσύνης Μπράβο Υπουργέ Μπράβο Υπουργέ Μαραγκός Νίκος, καθηγητής οτορινολαριγκολογίας, οτωρονι... δηλαδή το κάνω γαργάρα χαλαρά, οκ, okay, πάει αυτό, ταιριάζει. Μαρκουλάκις Κωνσταντίνος, τον ξέρω αυτόν, αυτόν τον ξέρω, τον ξέρω. Αυτόν τον ξέρω. Λοιπόν, Μινουγιάννης Πάνος, λέπτωρος πολιτικής και διοίκησης υγείας στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Διευθυντής γενικός, παρακαλώ, του Ονασίου Καρδιοχυρολογικού Κέντρου. τίποτε δεν με Λοιπόν, καταπληκτικός αυτός. Τέλος πάντων, Μέσος, το ξέ, τον ξέρω. Την Ανά, την Μούσχολη, επίσης τη γνωρίζω. Γνωστικά πρόσωπα δεν είναι... παρακαλώ τώρα. Ο Μπουτάρις, ο Μπουτάρις του Γιαννάκης. Ε, τον ξέρεις τον Μπουτάριε, έτσι, τον Δήμαρχο της Άλυντης. Μπράβο, Δήμαρχο. Μπράβο, μπράβο, δήμαρχε Του Νανόπουλε, τώρα εντάξει, Νανόπουλε... Έχεις δίκιο βέβαια, αν του λέει ο πρόεδρος Ακαδημίας Αθηνών, καθηγητής φυσικού... Φυσικής Υψηλών Ενεργειών πανεπιστήμιο του Τέξας παρακαλώ κτλ. Λοιπόν ο Παγουλάτος Γιώργος βεβαίω, Καθηγητής Οικονομικών Η Μιρέλα Παπαϊκονόμου Τι έχει γράψει αυτή ρε παιδιά θα το ψάξω μετά να το βρω Ο Πικραμένους Ο Παναγιωτάκης Πικρα... oh. Πρώην Πρωθυπουργός Πρώην Πρόεδρος του ΣΤΕ Ο ράμφο, Φιλοσοφάρα ο Ράβος, τι είπε τώρα να πούμε Ο του Σάκης, τον ξέρω το Σάκη καλό. Έχει και κάτι ζωγράφος, το Σταθόπουλο το, ή το Γιώργο Πολύ καλός, πολύ καλός Ο Σουκράτης. Ο Σομερίτης, ο Ριχάρδος, δημοσιογράφος Λέμε τώρα ε, Τσάκογλου Ο Τσούκαλης ο Λουκά, πρόεδρος του Ελιαμεπ Ο Σταμάτης ο Φασουλής Ωραίο όνομα. Ε, ο Βασίλη Οφουρλή, επιχειρηματία, και αυτό έχει ματώσει, έχει ματώσει, έχει δρώσει, γενιέ τώρα. Λοιπόν, ο Χατζή Αθανασίου Γιάννη, πρόεδρο τη Ένωση Επαγγελματικών Επιμελητηρίων. Ο Χρήστο Οχομενίδη, συγγραφέα, άρα μεγάλο, α, μεγάλο κτλ, κτλ. Λοιπόν, ε, πόσα ονόματα είναι αυτά, 85 διάβασα. Επίση, και η διοίκηση τη ΓΕΣΕ είναι υπέρ του ναι, καταλαβαίνετε ότι. Αν του λένε όλοι αυτοί οι σοφοί άνθρωποι, οι ακαδημαϊκοί που έχουν ματώσει και έχουν υδρώσει και αν το κάνουν αυτό για τη χώρα, πρέπει να συνταχτούμε μαζί τους ακροατάκο μου. Εντάξει, λοιπόν πριν συνταχτούν μαζί τους θα συμβάλω μια κομματάρα, ελπίζω να το παίξω το κολομηχάνημα εδώ και θα επιστρέψω να σου πω για μερικού από αυτούς που διαβάσαμε τι καλοί άνθρωποι που είναι. Εντάξει, πάμε ακροάτα Συγγνώμη που ξαναδιακόπτω ο ακροατάκο μου, μπορεί να διαφωνείς με το ότι εγώ λέω ότι θα ψηφίσω ναι και προσπαθώ, καταλαβαίνεις τώρα, δεν έπρεπε να το κάνω και παράνομο μια μέρα πριν τις εκλογές, προσπαθώ να σε πίσω και εσένα να ψηφίσεις ναι, γι' αυτό μπορείς να συμφωνήσεις μαζί μου μια να αντιδράσεις στο chat του σταθμού, στο listen του my radio, πλατεία radio κτλ. Από που και μη ακούς υποθέτω ακροατάκο μου. Εραστές, με μια κιθάρα στη Σατίνα στον εξωστή Από το σήμερα στο χτες της απουσίας πίτιτες Με έναν ήχο στη ψυχή να βάγω σωστή Ό,τι ακούω να ακούς μέσα σε ανακαλύψεις μια πατερίδα ξεχασμένη παραδομένη στους καιρούς και σε πελάτες πονιρούς σε συμβίγαδες μια ζωή παλινδεμένη τα στοιχάκια εμπριστές αυτό το εγώ είναι παιχνίδι φαντασιάς. Σεναρίο χωρίς πλοκή Τη ιστορία εμπλοκή, αυτά τα χρόνια που χρεώθηκε να ζήσεις. Με ποια τραγούδια να σωτήσ, με ποιου δικού σου να βρεθεί, και ποια αλήθεια τώρα πια να μαρτυρήσεις. Θα βρούμε αλλιώτικου ρυθμού, στο τραγουδιού μα, τους κρεμού θα περπατήσουμε κι απόψε ακορβάτες. Μέσα από λόγια και λιγμούς τη εποχής μας τους χρυσμούς θα ξεχωρίσουμε απ' τις Στο ίδιο ερδοθεατές εσύ και εγώ τραγουδιστές, φανατικοί της πιο περγάτης εξουσίας. Διήχημας διαδίλωτες και τα στοιχακιά εμπριστές. Αυτό το έργο είναι παιχνίδι φαντασία. Εδώ είμαστε και πάλι Σε είπα ότι μπορείς να με την τα σου Ή στο chat του σταθμού του Πλατεία Radio Listen του My Radio Βράσε νερίζι να πούμε κτλ Λοιπόν και σε είπα θα σε πω Μερικά από αυτά τα ονόματα Τους σπουδαίους ανθρώπους Τους αναγνωρισμένους Που έχουν φτίσει Αίμα και υδρότα Για τη χώρα να πούμε Γενιές ολόκληρες να πούμε Και θέλουν να προστατεύσουν τη χώρα ε, όπως ας πούμε παράδειγμα τώρα να βλέπω μπροστά μου ένα ωραίο όνομα. που υποδηματά. Έτσι. Μέλος του Πασόκ, ευρωβουλευτής, αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υποψήφιμος με το ποτάμι. Θα μου πεις ήταν Πασόκ, τώρα είναι ποτάμι. Με έχει σημασία, πώς θα ξεπληθείς. Πρέπει να μπει στο ποτάμι. Λοιπόν, ε, αντίπας, καρύποπλου, δικηγόρος, πρώην πρόεδρος της δράσης του Μάνου. του θυμάσαι το Μάνου και τον καλό άνθρωπο που είχε κλείσει την επιχείρησή του και μετά πήγε να κλείσει και την επιχείρηση Ελλάδα. Λοιπόν, ε, αρίστος Δοξιάδης, διαχειριστής επενδύσεων, διοίκηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ποτάμι. Επίσης ποτάμι. Ε, λοιπόν, εντωμεταξύ διάβασα σε ένα βιβλίο να για κάποιον Δοξιάδη, Κωνσταντίνο Δοξιάδη, ο οποίος με τον Αθηναϊκό Τεχνολογικό Όμιλο έλαβε το 1972 από το Ίδρυμα Φόρντ 100.650.000 δραχμέ όταν το μελοκάνω του έφτανε τις 100 δραχμές τότε αυτός είχε πάρει ε, επιχορήγηση από το δρυμα Forbes να έχουν σχέση αυτή δεν νομίζω. Δεν νομίζω, τυχαίο είναι. Βασίλη Φουρνίδης, τον ξέρεις του Φουρνίδη, έτσι, επιχειρηματίας ήταν ανάμεσα στους 62 επιχειρηματίες και επιστήμονες γιατί δεν μένουν άπραγοι πνευματικοί άνθρωποι να το πούμε αυτό οι οποίοι είχαν υπογράψει κείμενο υπέρ του Παπαδού του Λουκά. Γιατί κάποιοι δεν τον ήθελαν τον Λουκά Κατάλαβες Λοιπόν Μιλάμε για σοβαρά άτομα Δημήτρης Γιατρομανολάκης Τμήμα κλασικών σπουδών του Χάρβαρντ. Νομίζω αυτόν τον έχω και κάπου σε άλλο χαρτί Παγουλάτος Γιώργος Ποτάμι Γιατί γράφω ποτάμι Α είναι του Ποτάμιου. Βέβαια Είμαστε Ευρωπαϊστές Ανάπτυξη Λοιπόν ε, Τι είναι αυτός λέει Σπούδαση πολιτική στο αναπληρωτής καθηγητής πολιτικής οικονομίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών ή και στο Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι πολύ καλοι άνθρωποι πολλοί από αυτούς που υπογράφουν είναι από το Πανεπιστήμιο Αθηνών κατάλαβα έτσι γνωσμένο κύριους άνθρωποι λοιπόν ε, αυτός σπούδασε με υποτροφία Rhodes του ιδρύματο Fulbright, και πολύ καλά έκανε και έχει σχέση είναι Senior Research Fellow στο Ινστιτούτο να πούμε θα σηκώσω το τέλος για το Ελιαμέρ και τι αγώνα κάνει για τη χώρα και αυτοί οι άνθρωποι πόσο πολύ υδρώνουν και φτύνουν αίμα. Λοιπόν, Γιάννη Βούλγαρη, ε, αυτός γράφει, γράφει λέει στα νέα, γράφει, πού άλλο γράφει, στο θέμα, του θέμα, πολύ καλή εφημερίδα επίση, στο βήμα, τον καλούν και στο ΣΚΑΙ, ε, ο Νίκος Αλυβιζάτος, θα πούμε για αυτόν και τα λοιπά, υποψήφιος πρόεδρος της δημοκρατίας του Ποτάμιου, Το θυμάστε, βάλει υποψήφιο, δυστυχώ, Δυστυχώς δεν υπελέγει Δεν υπελέγει Καθηγητής συνταγματικού δικαίου Λοιπόν Αυτά τα είχα προχείρω σε ένα χαρτί γραμμένα, Αλλά έχω και ένα άλλο εδώ πέρα Που είναι λίγο πιο αναλυτικό Για κάποιους ας πούμε Και τυχαία τώρα παίρνω μερικά ονόματα Έτσι Μέσα από αυτή τη λίστα που σε διάβασα Για να πιστεί. Γιατί μιλάμε για καλούς ανθρώπους Άκου τώρα Θωμάς έτσι Και κάπου σε μια εφημερίδα διάβασα το εξής ηθική αυτοργή των τραμπουκισμών στην Εάς Κεφαλονιάς Ιθάκη στην παρασκευη πρώτη 1η 7ου του 11 είναι επιχειρηματίε αγροτοσυνδικαλιστές της Εάς Αγρινίου και της Πασεγιές όπως καταγγέλει το Δουσού με ανακοίνωσή του δηλαδή οι αγροτοσυνδικαλιστές πασόκοι της Εάς Αγρινίου και της Πασεγιές πήραν ε, στο Αγρινίο όχι από το Αγρινίο Πήγανε στην Κεφαλωνιά και στην Κέρκυρα ε, για να στήσουν φωτοβολταϊκά οι αγροτοσυνδικαλιστέ να πούμε. Είπαν να μαζέψουν και τα λεφτά εκεί από του αγρότε κτλ. για να έρθει η ανάπτυξη, να ξυλώσουν τα χωράφια, να βάλουν ηλιοπλάκε κτλ. να χεστούν στο ταλίο οι αγρότε. Λέμε τώρα εντάξει βέβαια αυτόν τον κουτσουπιά τον κατηγορήσαμε για σκάνδαλο ότι πήγαν να φάει τα λεφτά των αγροτών κτλ. Είναι χωμένο στα κόλπα αυτό με τα, ε, με την ανάπτυξη τέλος πάντων τα φωτοβολταϊκά κτλ δεν θα ασχοληθούν άλλο μαζί του ένας πολύ καλός άνθρωπος πρέπει να πιστείς εντάξει να τον θυμάσαι Θωμάς Κουτσουπιάς αγροτοσυνδικαλιστής του το Πατόκ λοιπόν, Γιάννης Δρόσος δικηγόρος Παραρίου Πάγο γεννήθηκε το 1951 δεν μας νοιάζει λοιπόν, ε, δικηγόρος από το 1977 παντρεμένος με τη δημοσιογράφο κριτικό λογοτεχνίας Ελισάβετ Κουτζιά. Τι λέει ρε παιδί μου, έχει πει, σπουδαία γυναίκα, έχει πάρει μάλλον, ναι. Ε. Λοιπόν, έχει σπουδάσει, να πούμε, πρώτα απ' όλα, που πήγε σχολείο στη Γερμανική Σχολή Αθηνών. Διότι οι Γερμανοί είναι οι φίλοι μα. Και καλό είναι να έχουμε και η γερμανική κουλτούρα, να μπορούμε να συνεννοηθούμε με του εταίρου που μα βοηθάνε κτλ. Έτσι. Λοιπόν, το πτυχίο από την νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, έχει πολλά χαρτιά αυτό. Μεταπτυχιακό στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο ξέρει και το Ευρωπαϊκό δικιο, κατάλαβες, γι' αυτό ξέρει αυτός. Διδάκτος στο Συνταγματικό Δίκαιο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και την scholar στην ελληνική Σχολή του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ. Επίσης, αυτά που μας ενδιαφέρουν τώρα, έτσι. Δικη, πώς το λένε, εταίρος της δικηγορικής εταιρείας Παλιμόπουλος Λουκόπουλος Χιωτέλης Κλουέλ μέλος του επιστημονικού συμβουλίου του European Law Research Center του Πανεπιστημίου του Harvard μέχρι το 1997 από τότε και μέχρι σήμερα μέλος του δοσού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Δημοσίου Δικαίου δηλαδή αυτό το Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημοσίου Δικαίου για να λειτουργήσει προφανώς παίρνει λεπτά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι. Άρα, άμα φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό θα κλείσει. Πού θα δουλεύει ο άνθρωπος. Πώς θα η ανάπτυξη. Λοιπόν. Σύμβουλος επίσης έχει διατελέσει σύμβουλος των Υπουργών Εμπορίου από το 84 μέχρι το 89. Γι' αυτό το εμπόριο στην Ελλάδα πήγε πάρα πολύ καλά. Σύμβουλος του Υπουργού Δικαιοσύνης το 95. Επίσης, Διομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας. Σύμβουλος έτσι. Το 95 επίσης. Ε, σύμβουλος του Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών και εσωτερικών Προεδρία Δημόσια Διοίκηση και Αποκέντρωση για αυτό το Υπουργείο Εξωτερικών, του Διομηχανία Ενέργεια και Τεχνολογία, του Δικαιοσύνη και του Εμπορίου και όλα αυτά πήγαν καταπληκτικά όλα αυτά τα χρόνια και ήρθε η ανάπτυξη μέχρι, ε, μέχρι που κατέβηκε ο κόσμο στο Σύνταγμα να πούμε τότε, θυμάστε αυτοί οι άπλητοι να πούμε, οι κομμουνιστέ να πούμε τι ήταν αυτοί, οι αναρχικοί και ε, σκατώσαν τα πράγματα. Λοιπόν, Επίση, εκπρόσωπο τη Ελλάδα στην Επιτροπή 113 της Ευρωπαϊκής Ένωσης Θα πληρώνω ότι ο τα τσάμπα θα δούλευε Και με αυτή την ιδιότητα λέει Συντονιστής για τη συμμετοχή της Ελλάδας Στις διαπραγματεύσεις για την GATT Τη Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου General Agreement on Tariffs and Trade Πώς τα μιλάω τα αγγλικά Αλλά πρέπει να μάθω και γερμανικά Λοιπόν ε, Επίσης γενικός διευθυντής της γενικής διεύθυνσης ανοιτικής βιομηχανίας έρευνας και τεχνολογίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας από το 1998 μέχρι το 2001. Γενικός διευθυντής της γενικής διεύθυνσης ανοιτικής βιομηχανίας, έρευνας και τεχνολογίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Λοιπόν, ήτανε αυτός ο άνθρωπος, ο νομικός ο οποίος ε, έφτιαξε και μία μελέτη βεβαίως τότε που ήταν το 2000 που ήταν διευθυντής του Ινστιτούτου Αμυντικών Αναλύσεων κτλ. ο καθηγητής ο Μέγα ο Ιωάννης στο ε, να ήταν επίκαιρος ε, του τώρα αυτό είναι ένα μελανό σημείο, ένα μελανό σημείο το οποίο όμω θα το ξεχάσουμε είχε κάνει το συμφωνητικό σύμβαση έργου με την κυρία Μαθιόπουλου για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο Ελληνική Αμυντική Πολιτική ύψος μόνο 150.000 μάρκων κτλ η οποία δεν τη δέχτηκε α πούμε το, το ελεκτικό συνέδριο την πήραν πίσω, φέραν καινούργια κτλ, κτλ. Λοιπόν, πολύ καλός άνθρωπος αυτός, καταλαβαίνεις ένας τέτοιος άνθρωπος όταν λέει ότι πρέπει να μείνουμε στην Ευρώπη πρέπει να μείνουμε στην Ευρώπη. Θα με πει στο Δήμο ψήφισμα δεν λέει θα μείνουμε στην Ευρώπη δεν έχει καμία σημασία. Για αυτούς τους ανθρώπους του σπουδαίους το ερώτημα είναι θα μείνουμε ή όχι. Λοιπόν, συμφωνώ με το Δρόσο. Πάμε τώρα. Η Θάλια Δραγόνα. Την ξέρεις Δραγόνα. Καθηγητάρα. Λοιπόν, εγώ δεν θα πω τίποτα σπουδαίο. Θα διαβάσω κάτι από, από μια ιστοσελίδα κτλ. Ε, στις 21 Ιουνίου του 2010 για το πώς έγινε καθηγήτρια πανεπιστημίου η Θάλη Δραγώνα, ενώ στερείται βασικού τίτλου σπουδών, όπω βεβαίωσε το δικάτσα. Επιστολή του Προέδρου του Αρίου Πάγου στου... στην Υπουργό Παιδεία και τι απάντησε. Ε, μάλιστα, με το ασχολείται η δικαιοσύνη, έπειτα από άμεση παρέμβαση του Προέδρου του Αρίου Πάγου, κυρίου Γεργίου Καλαμίδα, μετά τα αποκαλυπτικά δημοσιεύματα του παρών για το ότι η κυρία Δραγώνα εξελέγει καθηγήτρια ενώ στερείται βασικού τίτλου σπουδών. Έλα, ρε! Στερείται βασικού τίτλου σπουδών η Δραγώνα και σε πείραξε σε νοιάζει, το θέμα είναι ότι δεν στα πράγματα οι άνθρωποι. Δηλαδή έγραψε ένα ωραίο βιβλίο το Φεβρουάριο του 97 και κυκλοφόρησε με τη σεδός Αλεξάνδρεια το οποίο είχε τίτλο Τι είναι η πατρίδα μας, «Μην είναι οι κάμποι, μην είναι οι τα ψηλά», όχι δεν το λέει έτσι, λέει «Τι είναι η πατρίδα μας» και υπότιτλο «Ο εθνικευρισμό στην εκπαίδευση». Μερικά από αυτά που λέει, λέει ας πούμε, η ελληνική εθνική ταυτότητα δεν υπήρχε πριν από το 19ο αιώνα. Δημιουργήθηκε έξωθεν. Σε μια εποχή έντονου εθνικισμού, απεικιοκρατίας και επεκτατικού μπεριαλισμού. Κοντολογής, κάποιοι από το εξωτερικό μας είπαν το 10ο αιώνα ότι είμαστε Έλληνες και εμείς το δεχτήκαμε για να τα απονομήσουμε πουλώντας στο παραμύθιο ότι είμαστε απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων. Πες τα ρεθάλια. Πες τα ρεθάλια. Λοιπόν, κατά τη θάλασσα Δραγώνα λοιπόν, οι εθνικιστικές κρύβει κρύβηκε η επιθυμία να διδάσκεται στη μέση εκπαίδευση η αρχαία ελληνική γλώσσα. Τι να την κάνεις στην αρχαία ελληνική γλώσσα. Έχει δίκιο η γυναίκα τίποτα άλλο για τη για τη Θάλια, γιατί συμφωνώ πολύ τους μαζί της εάν η Θάλια Δραγώνα θέλει να μείνουμε στην Ευρώπη θα μείνουμε στην Ευρώπη εάν αυτή λέει ότι μας είπανε κάποιοι το 19ο αιώνα ότι είμαστε Έλληνες θα συμφωνήσουμε με τη Θάλια καθηγητάρα έτσι τι είπες ο πλήθωνο γενιστός που τον σε αυτό τι είπε έσμεν το γένος καθώς η πάτριο παιδεία και η γλώσσα μαρτυρεί. Πότε το είπα αυτό, Το 1300 τόσο. Χέσε μα, ρε! Χέσε μα να πούμε. Αν φεύγα από το κάνω εκπομπή να πούμε. Εγώ ακούω ότι λέει δραγόνα, εντάξει. Λοιπόν, πιο κάτω θα σα πω για τον μεγάλο, τον ακαδημαϊκό, τον Έλληνα, τον Νικηφόρο Διαμαντούρο που υπογράφει επίση. Ο οποίο φερόταν ω ένα από του πιθανού πρωθυπουργού τη μεταβατική κυβέρνηση τότε, μπλά και τα λοιπά. Έτσι, λοιπόν. Είχε υπηρετήσει ως Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής με έδρα το Στρασβούργο ε, διατηρεί επίσης γραφείο του θεσμού και στις Βρυξέλλες έτσι θα από την Ευρώπη τι να το κάνει το γραφείο μετά στις Βρυξέλλες δεν πρέπει να το κλείσει λοιπόν άρα μένουμε Ευρώπη έτσι ε, λοιπόν τι άλλο διαδέχτηκε ως δεύτερος Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής τον πρώτο από την ίδρυση του θεσμού με τη συνθήκη του Μάστρικ του 92. Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή 95-2003, τον Φιλανδό Γιάκομι Σέντερμαν. Του διαδέχθηκε, δηλαδή ο δεν ο άνθρωπο, δεν πρέπει να ζήσει αυτό. Τόσα χρόνια δεν πρέπει να παίρνει ένα μισθουλάκκο. Ιδρώνει. αίμα Λοιπόν, κλέφτηκε ε, στη θέση του Ευρωπαίου Μπλα Μπλα, διατέλεσε πρόεδρο του ελληνικού τμήματο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών, όλοι το βλέπω μπροστά μου αυτό ρε, παιδιά. Και υπηρέτησε ω ο πρώτο συνήγορο του πολίτη. Από το 1993 είναι καθηγητή πολιτική επιστήμη στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έπεσε από τα σύννεβα. Λοιπόν, άμα το λέει ο Διαμαντούρος Τελείωσε. Δεν έχουμε συζητήσει με τίποτα άλλο. Λοιπόν, τι λέει πιο κάτω. Καταπέλτιση εισήγηση του καθηγητή και ακαδημαϊκού Μιχάλη Σταθόπουλου. Πολύ μικρή επιστημονική και συγγραφική του παραγωγή. Πιανούρια παιδιά. Το σύστημα όμω τον επέβαλε και τον έχει αφεδρεία για πρόεδρο τη Δημοκρατία. Ε, Αυτό το διαβάζανε. Το Διαμαντούρο. «Παρότι λέει, εξελέγει, λέει, το κατεστημένο άσκησε τεράστιες πιέσεις, ακόμη και εκβιασμούς, για να επιλεγεί ο νικηφόρος Διαμαντούρο παρότι ο φάκελός του ειστερούσε σημαντικά του κυρίου και τρομιλίδη. Δεν είναι όμως η πρώτη φορά, είναι ο κανόνα δυστυχώς». Τι, δηλαδή, η Ακαδημία είναι συνεχίζει συνεχής την ίδια ρότα μακριά από τον ελληνικό λαό, σε έξι χρόνια... Τι που ζει το κάθε σπίτι των αυτοκτονίων. Έλα ρε, αυτοκτονίες <συσίλω> Είπαμε: αυτοκτονίες γίνεται από ερωτική απογοήτευση. Και το μόνο που φρόντισε ήταν να μην κόψουν το αφορολόγητο επίδομά του των 2.000 ευρώ που παίρνει κάθε μήνα. Για τον λαού από τον οποίο ζούμε, ούτε μιλιά <συσίλω> Έλα, Σταθόπουλε, χέστα αυτά τώρα. Εντάξει, μιλάμε για άνθρωπο ο οποίο είναι Ευρωπαίο διαμεσολαβητή. Να πούμε. Εντάξει, ασχολούμαστε <συσίλω> με το Σταθόπουλο. Λοιπόν, λοιπόν, εδώ είμαστε τώρα. Μύκο Δήμου όμως επειδή πρέπει να πάρω μια ανάσα ατάκο μου πρέπει να πιω και λίγο καφέ καταλαβαίνεις, να άψω τσιγάρο, να πούμε γιατί είμαι και συγκινημένος να σκουπίσω τα δάκρυα λοιπόν θα συμβάλω το επόμενο τραγουδάκι και θα επιστρέψω εντός ο Λίγου, ενώ θα αφιερώσω και στους συναγωνιστές 58 πόσοι είναι αυτοί που υπογράφουν και το επόμενο τραγουδάκι ε, και μένουμε Ευρώπη μένουμε Ευρώπη δυνατά, δυνατά. πάμε δυνατά Γαράνους γ γαμηντύτε γγαμηντύτει Όπα και <Τι αγκαλίτε> <Τι αγκαλίτε> άλλα και δώς της και ζύμακετείτει ου κήτραμαν και πέσουν ιιαγμητείτε Όπα και άλα και δός της και ζίμακντείτει ου κιτραμαν γουλάν μέσουν Όπα και άλλα και όνταα και δώ της σεσύμα και κύτεε ου πήκαά μα τραγουδάνι και πέσουν οι αγαμητήτει Όπα και άλλα και ρόντα και δάς στης χεσύμα και π κύτεν Του πήκαά μαν τραγουδάνε και πέσουν οι αγμισκείτει Όπα και άλρα κρόντα και δώς της και τύμα και πκύείτει πήμαν κυχεί τάνα και πέσουν αγαμητήτει Ακρούλτα και και πίτε, και και και και και Επιστροφή λοιπόν εδώ πέρα ακροατάκουμε και. Πάμε στη μεγάλη αυτή μορφή που υπογράφει αυτό το ψήφισμα να πούμε για το μένουμε Ευρωπαίοι ε, με έψιλον ε, ε, ε. ε, ο συγγραφέας ο μεγάλος ο Νίκος ο Δήμο, ο οποίος έχει γράψει και το καταπληκτικό βιβλίο η δυστυχία να είσαι Έλληνας κατάλαβες όταν κάποιος αισθάνεται δυστυχίας να είναι Έλληνας λογικό είναι ο άνθρωπος να θέλει να γίνει κάτι άλλο, να γίνει Ευρωπαίος κατάλαβες, λοιπόν ε, σπούδασε στο κολέγιο Αθηνών. Ε, επίσης σύνδεφα. Μπράβο, δικός μας. Και στο πανεπιστήμιο του Μονάχου Φιλοσοφία, γαλλική και αγγλική φιλολογία κτλ. Λοιπόν, για τον κύριο Δήμου λέει: Είμαστε η αιτία τη έντασης στο Αιγαίο. Είμαστε οι κακοί γείτονες. Δεν υπάρχουν λέει, παραβιάσεις. Λέω τα, τα λόγια του Νίκου τώρα, έτσι. Λέω τα δικά μου. Άκου. Δεν υπάρχουν παραβιάσεις. Αυτοί πετάνε σε διεθνή ενέργειο χώρο. Επίσης κατηγορεί εμάς τους Έλληνες για αχαριστία που δεν είπαν ευχαριστώ στους ξένους που μας επέτρεψαν να χύσουμε το ένα μας για την ελευθερία Γράφει λοιπόν Ακόμα και όταν ελευθερώθηκε το 21 Χάρη στις μεγάλες δυνάμεις δεν είπε ποτέ ευχαριστώ Ο Σιμήτης που είπε ευχαριστώ για τα ίμια στιγματίστηκε διαβίου Έτσι λέει ο Νίκος ο Δήμος και σωστά λέει Για το ζήτημα των Σκοπίων πρότεινε στην Τώρα Μπακογιάννη να χαριστεί στα Σκόπια του όνομα τη Μακεδονίας για να φανούμε μεγαλόψυχοι ενώ για τη Θεσσαλονίκη πιστεύει πως δεν απελευθερώθηκε κάτι λήφθη δεν μπορείς να λες ότι απελευθερώνεις μια πόλη όταν απελευθερώνεις το 11% τέλος ο απόφοιτος του Φιτωρίου Κολυγίου Αθηνών σε ρώτησε δημοσιογράφου σε ποιε περιπτώσεις ψεύδεστε απαντά κυρίως σε περιπτώσεις που δεν το ξέρω λοιπόν ε, μια χαβούζα με βοθρολίματα που ζέχνει εκατοντάδες χιλιόμετρα γύρω και μολύνει όλη την Ευρώπη και έχουμε το θράσος να τα βάζουμε με την Τρόικα, τη Μέρκελ, το Ράχεμπαχ. Τους νεοναζί τους στάθι, γράφει σε παρένθεση. Όταν επί χρόνια δεν κάνουμε τίποτα άλλο από το να κλέβουμε ένα στον άλλον που όλοι μαζί του κράτος. Δηλαδή πάλι εμάς. Πες τα ρε Νικόλα, Αυτό είναι η δυστυχία να είσαι Έλληνας, να πούμε. Έτσι. Μπράβο Νίκο, μπράβο, μπράβο. Μπράβο Νίκο. Τελμά και τα λε. Μπράβο. Γι' αυτό. Ναι γάμο την πουτάνα μου. Ναι θα ψηφίσω. Λοιπόν. Αφού το εποδίκο, ο Νίκο ο Δήμο. Λοιπόν. Πάμε λίγο παρακάτω τώρα να δούμε. Γιώργος Βερνίκο. Τι είπαμε. Προηγουμένω σα διάβασα εδώ. Ε, σου διάβασα εδώ ακροατάκο μου. Μισό λεπτάκι. Μισό λεπτάκι. Τι είπαμε εδώ πέρα. Πάνω πάνω. Γράφει. Γράφει. Σε εμά που υπογράφουμε και τα λοιπά με βαρύ το χρέο με. Ε, μπλα μπλα. Αυτό καλούμε να αποφασίσουμε. Πού είναι αυτό που λέω ότι μας είναι επειδή μου δεν το βλέπω τώρα. Εεεε. Τέλος πάντων. Το διαβάσαμε το... Α, πάντως αυτό. Α, ναι. Θυσιάζοντας το αίμα και τον υδρότα γενναιών ολόκληρων. Έτσι. Χύσαμε δηλαδή υδρότα και αίμα. Ένας από αυτούς που έχεις υδρότα και αίμα είναι ο Γιώργος Οβερνίκος. Ε, ο Γιώργος Οβερνίκος είναι εφοπλιστής. Διετέλεσε υφυπουργός ναυτιλίας της Ελλάδα για το διάστημα 21 Ιουνίου 2012 έως... 30 Ιουλίου του 2012 Ρεπορτάζ στο πρώτο θέμα 26 έκτου του 2012 Στο πρώτο θέμα έγινε Εφημερίδα Διαβάζω Στο πάρτι για τα εξικοστά του γενέθλια Στο Μπαραόντα Του Φεβρουάριου του 2010 Είχε περισσότερους από χίλιους καλεσμένους Όχι πολλούς Αν σκεφτεί κανείς ότι στο γάμο της κόρης του Μαρίνας Οι καλεσμένοι ξεπερνούσαν τους 3 ο Γιώργος Οβερνίκος είναι αναμφισβήτητα ο πιο κοινωνικός υπουργός της νέας κυβέρνησης. Για τους φίλους του είναι η χαρά της ζωής, άνθρωπος με πολλά ενδιαφέροντα, είναι η καλύτερη παρέα για βραδινά καλέσματα, εκδρομές με φουσκωτά, συζητήσεις για τον τουρισμό, διηγήσεις από τα χρόνια του αντιδικτατορικού αγώνα – έκανε και τέτοιο, είναι αγωνιστής, έχει χύσει άμα και υδρότα – αλλά και αναλύσεις για το πόσο σπουδαίος πολιτικός είναι ο αδελφικός του φίλος Βαγγέλης Βενιζέλος. Μετά τη βάφτιση τη τρίτη του εμπονή στη ΣΥΦΝΟ πέρασε ολόκληρο το βράδυ προσπαθώντα να πείσει μια παρέα Νεοδημοκρατών ότι ο Βενιζέλο είναι η μόνη ελπίδα να ανακάμψει η ελληνική οικονομία. Μισό λεπτό παρακαλώ να σβήσω τσιγάρο. Μπράβο Γιώργο Βερνίκο, Βερνίκο. όπω σα διάβασα και από το πρώτο θέμα εδώ πέρα, το ρεπορτάζ, βλέπετε ένα άνθρωπο που υδρώνει και ματώνει και μα λέει να μείνουμε στην Ευρώπη. Θα μείνουμε στην Ευρώπη Λοιπόν, πάμε παρακάτω Θανάσις Μακάλης, τι είναι αυτός Ααααααα Αυτός Είναι ένας γιατρός Ο οποίος έδωσε την ιδέα Και φτιάξανε αυτό ρε παιδιά Πως λέγεται που Που λέει θέλεις γάλα, πιες γάλα Και κάτι τέτοιο και έχεις στείστα μήματα Και πας και παίρνεις το γάλα Και είχαμε χαρί όλοι και λέμε να ορίστε πρωτοποριακές ιδέες κτλ. έτσι Άμα σε λέω αυτός να μείνουμε Ευρώπη, να μείνουμε Ευρώπη. Λοιπόν, δωρεάν, πι... τι αυτό, τι δωρεάν πιλωτικό πρόγραμμα σε σχέση με το αγροτικό μάρκετινγκ πραγματοποιεί η Open Mellon στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Farm Inication. Το πρόγραμμα αφορά παραγωγούς, ιδιοκτήτες και εργαζόμενους, υγεωργικές παρανομίες, έγινε παρουσίαση κτλ που αφορούν στη διεθνοποίηση και την εμπορική σήμανση. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου στου συμμετέχοντε παρουσιάστηκαν βέλτιστε πρακτικέ που ακολουθήθηκαν από το συνεταιρισμό Θε γάλα πιες», Η επίσκεψη σε αυτόματο πολιτικό γάλακτο κτλ. Το Ευρωπαϊκού έργο Farm Innovation συγχρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα διαβίου μάθηση Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφορά σε εκπαίδευση στο μάρκετινγκ και μπράβηνικα αγροτικών προϊόντων. Το διευθυντικό έργο ξεκίνησε τη δράση του 2003 ενώ η κοινοπραξία αποτελείται από εταίρου μεταξύ των οποίων η Μίλιτος Consulting SA και η Ελληνοαμερικανική Ένωση από την Ελλάδα ενώ συμμετέχουν εταίροι από το Βέλγιο, την Ιταλία, την Κύπρο και τη Λετωνία. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας δίνει κάποια χρήματα και εμείς τα εκμεταλλευόμαστε για να έρθει η ανάπτυξη. Πού είναι το κακό. Πού είναι το κακό. Λοιπόν, μένουν οι Ευρώποι. Εμένουμε Ευρώπη με τον Άσο Βαγενά, ποιητή και καθηγητή τη θεωρία και, και κριτική τη λογοτεχνία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ε, ε, μιλάει στην κρυσταλλία Πατούλη για τη σημερινή πολιτικονομική κατάσταση τη χώρα, συμμετέχοντα στο δημόσιο διάλογο του TVXS. Αυτό δεν θυμάμαι πότε έγινε η συνέντευξη. Λέει α πούμε ότι. Δεν φαίνεται να έχουμε απαλλαγή λέει, από την οτροπία της μεταπολίτευσης πράγμα που θα μπορούσε να μας οδηγήσει στην έξοδο δεν θέλει ο άνθρωπος να φύγουμε από την Ευρώπη το λέω από παλιά ε, και υπάρχουν λέει προβλήματα και θα αναφέρω μερικά στοιχεία που το δείχνουν αυτό Ναι λέει η κοπέλα που του παίρνει Θα αναφέρεται λέει το, χω, το χοντρικότερο το χοντρικότερο δεν ξέρω αυτή τη λέξη δεν έχει σημασία είναι ποιητής όμως άρα δικαιούται. το χοντρικότερο είναι η άγρια αντίθεσή μας στο μνημόνιο Καλά λέει. Τι αντίθεται στο μνημόνιο. Τα αποτελέσματα λέει των δύο τελευταίων εκλογών έδειξαν του ο Έλληνα δεν το θέλει, το αποστρέφεται. Ρωτάει ο δημοσιογράφο. Και είναι λάθο. Θα ήταν φυσικό λέει να αντιδρούσαμε αν υπήρχε κάποιο άλλο ευκολότερο τρόπο. Εγώ να σωθούμε. Εγώ δεν τον βλέπω. Ούτε βλέπω να, το, ούτε βλέπω να τον βλέπουν όσοι κατήγγειλαν το μνημόνιο και εξακολουθούν τον το καταγγέλνουν. Αυτοί που το μνημόνιο δεν είχαν άλλη στο μυαλό του. Έχει δίκιο ο Νάσο. Ο Βαγενά, ο ποιητή Έτσι, λοιπόν Πάμε παρακάτω ε, Μιλάμε τώρα για ανθρώπους είπαμε Οι οποίοι μιλάνε απευθύνουν τους Έλληνες και τις Ελληνίδες Και θέλουν να σώσουν τη χώρα Ας πούμε λοιπόν και για κάποιον άλλον Από αυτούς που υπογράφουν Η Λιχάνα Αχνέτ Συρουδόπη Τι γράφει εδώ ρε? Πιστός στους αντιδραστικούς του προξενείου Ο μουσουλμάνος Βουλευτή. Πριν ακριβώ ένα χρόνο έκανε τα πάντα για την εκλεγεί προκειμένου να εμποδίσει την εκλογή οποιοδήποτε χριστιανού στη Ρουδόπη. Χρειάστηκε μάλιστα να μετακομίσει μετά τι πρώτε εκλογέ από την νεοφιλελεύθερη Δημοκρατική Συμμαχία στη Δημοκρατική Αριστερά του Κουβέλη. Ορίστε, είναι αριστερό, τι τι, τι, τι, δεν κατάλαβα. Του Κουβέλη και τη ρεπούση. Τη ρεπούση. Έξοχη. Ωστόσο, ουδόλο αυτό πτώησε τα σχέδιά του. Το τουρκικό προξενείο τη Κομματινή άλλωστε είχε θέσει ω στόχο να εκλεγούν μόνο με Ωστόσο κάπου τα σχέδια χάλασαν στο τέλο με τον Ιχάν Αχνέτ, ωστόσο να εκλέγεται. Λοιπόν, παρ' όλα αυτά βλέποντα του κατοίκου του Ροδόπου να έχουν συσκοθεί εναντίον τη συμπερνία που πήγε να στηθεί, έχει πλέον κάνει άνοιγμα και στου χριστιανούς προκειμένου να μην τον μαυρίσουν στι επόμενε εκλογέ... Ε, Ωστόσο, επειδή πολλές φορές ακόμη και τα ανοίγματα δεν κρατάνε πολύ, ο Ελχάν στάθηκε στο πλευρό του μουσουλμάνου δασκάλου, ο οποίος αρνήθηκε να κάνει γιορτή στο σχολείο για την επέτειο της 25ης Μαρτίου. Κατά τα άλλα, εργάζεται για το καλό της Ελλάδος. Βεβαίως εργάζεται για το καλό της Ελλάδος. Τι εθνικιστικά πράγματα είναι αυτά. 25η Μαρτίου και μαλακίες να πούμε τώρα. Ξησυχωθήκαμε κατά των Οθωμανών. Αφού, το είπε και ο Βερόνι και το πάνε στο Σκάι, εγώ το είχα δει τότε αυτό, που λέγανε ότι οι με τους Τούρκους να πούμε τους Οθωμανούς Ζούσαν μια χαρά Ήταν αδελφοποιητή να πούμε Πώς το λένε δηλαδή κατάλαβα <στασσίλω> Τέλος πάντων Αμέσως να τον κατηγορήσουν Τον Χάν ε, Αχμέτ ε, ε, Αμέσως να τον κατηγορήσουν Εγώ συντάσσομαι με τον Ιλχάν Γιατί αγαπάει τη χώρα Και ματώνει Είμαι σίγουρος Λοιπόν Νικουλάκης Αλεβιζάτος Ο μέγας συνταγματολόγος Κύριος Νικουλάκης αλιβιζάτος Διαβάζω τώρα εδώ πέρα λέει ποιο αλληλπιζάτο μάρε παιδιά εκείνη η που δεν έχει βγάλει άχνα για την κατάλυση του συντάγματος από τα μνημόνια και τη μνημονιακή πολιτική του Γιώργου Παπανδρέου. Λοιπόν, μισό λεπτάκι θα διακόψω λίγο ακροατάκο μου γιατί έχω έναν επισκέπτη. Θα συμβάλλω να ακούσω ένα τραγουδάκι και επιστρέφω ε, πολύ σύντομα. <Τι> θέλω τώρα να σας πω, μες στις συνδύες, Φράξαν το δρόμο σ' έναν άνθρωπο Αλυσοδέσαν έναν άνθρωπο κι που ευάδιζε Να το λοιπόν γιατί δεν δέχουμε Να υψώσω το κεφάλι στα στροφόντι στα διαστήματα Θα πείτε τα άστρα είναι μακριά Κι η γη τόσο δα μικρή Ε το λοιπόν ότι και να είναι τα άστρα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 είναι ένα άνθρωπο που τον αλυσοφέρουν ναι, είναι ένα άνθρωπο που τον παδίζουν να παδίζει, είναι ένα άνθρωπο που τον αλυσοφέρουν ναι, είναι ένα άνθρωπο που τον παδίζουν να παδίζει. Ακροετάκομαι, δεν ξέρω πώ παρήσφυσε αυτό το κομμάτι εδώ πέρα το κομμουνιστικό. Τι, πώς, δεν ξέρω. Κάποιος Σατανάς μπήκε εδώ μέσα λοιπόν. Ε, λέγαμε λοιπόν για τον Νίκο τον Αλυβιζάτο και διάβαζα εδώ πέρα, λέει, ότι εκείνη η καθηγητάρα που ήταν εμπνευστής των ρυθμίσεων Ραγκούση για την απονομή της ελληνικής Ιθαγέννης στους λαθρομετανάστες και το κυριότερο εκείνη η καθηγητάρα που μόνο όταν κυβερνάει μια δημοκρατία θυμάται το Σύνταγμα. Ενώ η Παπανδρέου Παπαδήμου μόνο να βάζει πλάτη ξέρει. Ε, τώρα λέει, τι λέει στην καθημερινή ηγερία του Φαλήρου, με αυτά που έχει συνηθίσει. Στην ειδική στήριξη του κοινού του ε, κτλ. Νίκο Ελυβιζάτο, Κώστα Σιμίτη, τι σχέση έχει αυτό. Δεν καταλαβαίνω, γιατί δηλαδή έχει ο Σιμίτη. Μια χαρά άνθρωπο ήταν ο Σιμίτη. Από κύριε. Λοιπόν, Γιάννη Βούλγαρη, καθηγητή στο τμήμα πολιτική επιστήμης και ιστορία του Παντίου Πανεπιστημίου. Πιστήμον ο άνθρωπο. Διδάσκει πολιτική επιστήμη. Διδάσκει διάφορα. Ε, τα επιστημονικά ενδιαφέροντά του αφορούν στην πολιτική και ιστορική κοινωνιολογία, στην παγκόσμια οπίηση, στην πολιτική θεωρία και στην κοινωνική πολιτική, αρθρογραφεί τακτικά στον τύπο, δεν θα πούμε ποιον τύπο, μια σημασία κανένα βήμα θα είναι, καμιά καθημερινή, κανένα πρώτο θέμα, κανένα τα νέα, πρώτο ανάθεμα, μπόμπολα κτλ. Δεν μας νοιάζουν αυτά. Αυτός ανήκε στους 58 που αποχώρησαν από την Ελιά. Να πάτε μόνοι σας, είπαν στο Βενιζέλο. Το άρθρο είναι από την εφημερίδα.gr, η τη καλή εφημερίδα και αυτή, διαδικτυακή. Λοιπόν, τι λέει... Α, η αυτονομία τους κομματικούς σχετισμούς με την οποία κινούνται ακόμα στο συνδικαλιστικό κτλ. Η κοινωνική αποδοχή των δημάρχων που προτάσουν την πόλη και όχι το κόμμα. Η συσπήρωση γύρω από εμβληματικές υποψηφιότητες όπως του Καμίνη και του Μπουτάρι. Εμβληματικές υποψηφιότητες όπως του Καμίνη και του Μπουτάρι. Α, είναι και αυτοί που, είναι, που υπογράφουν και αυτοί είναι καλοί άνθρωποι, ευρωπαϊστέ. Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ναι, ναι, ναι. Μάλιστα, μάλιστα. Αυτή λέει και ο πρώην Υπουργό Δικαιοσύνη Σταθόπουλο χαρακτηρίζει αντισυνταγματικό το δημοψήφισμα που αποφάσισε η κυβέρνηση, το θεωρεί και παράλογο, ενώ τονίζει ότι οι Ευρωπαίοι μα θεωρούν εντελώ αναξιόπιστο, βέβαια, με αυτά που κάνετε. Άντε από εκεί, λοιπόν. Ε, ε, ε, Α πάμε στον επόμενο. Χουσέιν Μεχμέτου είναι υποψήφιος, ήτανε υποψήφιο περιφερειακός Σύμβουλο για την Περιφέρεια Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με το συνδυασμό του Άρη. Για ανακοίνωση που στηρίζεται από το ΠΑΣΟΚ. Προεκλογικέ επισκέψει στον Τούρκο πρόξενο τη Κομωτινή. Στήριξη στον ΤΕΜΠ από Μουμίνοντέρ και Αχμέτ Κούρτ. Αχμέτ Κούρτ! Αυτό υπογράφει. Υπογράφει τον είδα. Τον είδα εγώ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του μειονιωτικού τύπου. Ε, ο Λιχάν Αχμέτ, Ναι ε, Έδωσε την υποστήριξή του στον ΤΕΜ Και εξέφρασαν ε, Και η Μουμίνο Ντέρ και Αχμέτ Κούρτ Και τα λοιπά Και τι είπαν αυτοί Επίσης και ο πρόεδρος της ΤΕΚΣ Της ΤΕΚΣ Τη σημαίνει Τούρκικη Ένωση Ξάνθης Υπάρχει μια συμφωνία που λέει Ότι δεν μπορείς να μιλάς για Τούρκικη μειονότητα Αλλά για Μουσουλμανική μειονότητα Αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Λοιπόν δεν έχει σημασία Είμαστε διεθνιστέ. Πάμε λοιπόν ε, Ο πρόεδρος ακατέγραψε το θαυμασμό Για την απόφαση του κόμματος φιλία ισότητα ειρήνη Να, μετέσχει, να μετάσχει στις ευρωεκλογές Τις 25ης Μαΐου Και τι λέει στο τέλος επιθυμώ να αναφέρω Αντιμετωπίσω ένα μεγάλο θαυμαστό την απόφαση του κόμματος να μετέσχει στις ευρωεκλογές γιατί λέει είναι απόλυτη πίστη μου πως η Τούρκη κοινωνότητα δυτικής τράκης θα περάσει με επιτυχία αυτές τις εξετάσεις. Ας είναι αυτός ο δρόμος μας. Η Τούρκη κοινωνότητα της δυτικής τράκης. Εντάξει, εντάξει. Πολύ καλός. Πολύ καλός. Μένουν Ευρώπη. Ευρώποι. Τάκις ε, η Ει παναγιώτης Πικραμένος, συγγνώμη. Κάτι με αυτό το όνομα ρε. Το 1920 καταστάθηκε στην Αθήνα για να ιδρύσει την εταιρεία ελληνικού και α, α, α, α, α, α, α, α, α, Ο παππούς του, του Πικραμένου. Του Πικραμένου. Α, τι λέει εδώ. Ε, ο Πικραμένος διέταγε συζητήσει για τις σημαντικές υποθέσεις. Παναγιώτης Ο, ο Πικραμένου. Ενώ υπό την προεδρία του έχουν εκδοθεί πολλέ αποφάσει μείζωνο σπουδαιότητα. Ειδικότερα ήταν εισηγητή μεταξύ άλλων στι υποθέσει του δασικού νόμου, τη ανέγευση του Μουσείου τη Ακρόπολης, του γηπέδου της ΑΕΚ ενώ προείδευσε η υποθέσει του Μνημονίου, τη έκτακτη φορά, η οποία σπράχθηκε μέσω τη ΔΕΗ, το λεγόμενο Χαράτσι, του Καλικράτη κτλ. Παναγιώτακης πικραμένο. Ο γερμανόφωνο συμμαθητή, φίλο του Χρυστοφοράκου. Φίλο του η φίλου, μας κατάλαβα πόσο τυχαίο μπορεί να είναι που ο Παναγιώτης Πικραμένος είναι ο πρόεδρος συμβουλίου της Επικρατείας ο οποίος, το οποίο απεφάντηκε για την ομιμότητα του, του Γερμανικού Μνημονίου γιατί απόφητος του Γερμανικού Κολεγίου Αθηνών και τι φίλος του Χριστοφοράκου το κολέγιο και γιος ατιμόρη του καλάρε, Καλάρε! θυμηθήκατε τον πατέρα του Πικραμένου και ερχόσατε και να πείτε τώρα και τι λέει εδώ πέρα ο συγγραφέας του βιβλίου «Η ελληνική οικονομία κατά την κατοχή» και «Η αλήθεια για τα κατοχικά δάνεια», δημοσταίνης κούκουνας, μας έστειλε το ακόλουθο μήνυμα για να το αναρτήσουμε. Θεώρησα χρέος μου να παρακαλέσω το φίλο διαχειριστή του ιστολογίου AERA 2012blogspot.com που ευγενός φιλοξενεί διάφορα ιστορικά κείμενά μου να δώσει τη δημοσιοτήτα το ακόλουθο σχόλιο μου σχετικά με όσα φέρονται να είπαν ανών δεν έχουν επιδιωξή μου να προκαλέσω ζητήματα στον υπηρεσιακό πρωθυπουργό και με Α, έτσι, μην προκαλεί προβλήματα. Επειδή ο πατέρα του ήταν το σύλλογο δεν κατάλαβα. Λοιπόν, τι λέει, έγγραφα, στοιχεία. Μ, ναι, η οικογένεια του πρώην υπουργού Γιώργου Παπακωνσταντίνου σε μια υπογραφή του στρατηγού Τσολάκοβλου για να αποκτήσει το ηλεκτρικό εργοστάσιο τη Τουλημαϊδα. Τι πάνε και τα θυμώνται αυτά ρε, άγια σε που να πούνε από κύρε λοιπόν, άλλο εδώ Χριστόφορος Στεφανάδης καθηγητή καρδιολογίας μέλο του Συμβουλίου Ιδρύματο κτλ μέλο του Διευθυντικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Δημοκρατία Κωνσταντίνου Καραμαλή που τον θυμηθήκατε αυτό να αντιπρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνα και Τεχνολογία σόπαρε παίρνουν αυτοί οι ευρωπαϊκά κονδύλια δεν νομίζω, όχι λοιπόν, τι λέει εδώ Ίσταμε είσταμε Μια απόφαση του Προέδρου του Πασόκ Του Γιώργου Παπανδρέου Ορίστηκε ο Πρόεδρος και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του ήσταμε. Κοντζιάς Πρόεδρος Σακελαρόπουργλος Θεόδρος Αντιπρόεδρος Τι λέτε ρε, παιδιά Και Σωτυρέλης Γιώργος Καθηγητής πανεπιστημίου Αθηνών α, α, Αντιπρόεδρος του Ίσταμε Σωτηρέλης, ορίστε υπογράφει και αυτός Του Ιδρύματος ε, Αν εδώ σε έχω Λοιπόν ακροατάκο μου πρόσεξε τώρα Θα σιπώ για άλλον έναν που υπογράφει Να μείνουμε στην Ευρώπη Έτσι μένουμε Ευρώπη Μένουμε Ευρωπαίοι. Αλλά πριν σιπώ Γι' αυτό θα συμβάλω πάλι ένα τραγουδάκι Για να πάρω μια ανάσα Γιατί τώρα Μόλις επιστρέψω θα σε πήξω Δεν θα σου πω για άλλους Θα σιπώ μόνο για το τζούκαλι, έτσι Και για το Ιανέπ, Έτσι κι αλλιώς σε το είχα υποσχεθεί αυτό Να σου πω δύο πράγματα για το EliaMep Εντάξει Λοιπόν πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι Πρώτα απ' όλα να του πατήσω να δω παίζει, παίζει. Λοιπόν άκου το τραγουδάκι Και επανέρχομαι. Αυτό που ζούμε εγώ το λέω, Φωνικό. Μην το στο κάκο. Με τον μπαμπάκι, θα σπαθούμε. Με λίγα λόγια, ένα νεύμα. Μένα βλέμμα είναι χωρί. Είναι αργά, νωρί να τρέξει. Μετάξι, μα ένα. Δεν είναι αγάπη, δεν είναι αγάπη αυτό που ζούμε είναι, σου λέει ο πανηκός ένας μικρός τιτανικός και θα ναι θαύμα αν σωθούμε. Δεν είναι αγάπη, δεν είναι αγάπη αυτό που ζούμε είναι, σου λέω, ο πανηκός ένας μικρός τιτανικός και θα'ναι θαύμα αν σοφθούμε. <Τι> Δεν είναι αγάπη αυτό που ζούμε εγώ το λέω ποινικό κακούγημα κανονικό κι η σοβια θα δικαστούμε για πράξεις και για παραλήψεις Ιδιαζόντος συνδέχθεις Αλλά έτσι μη φοβηθείς Και αρχίσεις τι αποκαλύψεις Δεν είναι αγάπη, δεν είναι αγάπη αυτά που σου με είναι σου λέω πανικός Ένας μικρός τιτανικός Και θα είναι θαύμα αν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 αγαπημένη μου ακροατή μισό λεπτό να κάνω και τη ρύθμιση εδώ πέρα εντάξει κάτι έγινε λοιπόν ε, είπα να σιπώ για τον ε, Λουκά τον Τσούκαλη ο οποίος υπογράφει επίσης αυτό το καταπληκτικό κείμενο όμως αντί να σιπώ για τον Τσούκαλη τελικά θα σιπώ για το Ελία Μέπ δανείζομαι δημοσιεύσεις του Λόγιου Ερμή λόγιοςερμής.net του, του site uh, scandaloblog.blogspot.gr και από το βιβλίο του, με επιμέλεια του Γιώργου Καραμπελιά από τις εναλλακτικές εκδόσεις μίκιο uh, και Παγκοσμιοποίηση στην Ελλάδα από το Ίδρυμα Φόρντος στο Σόρος και τα Γερμανικά Ιδρύματα Λοιπόν, uh, από εκεί θα διαβάσουν uh, να πούμε λοιπόν για το Eliamep Eliam Ελία Μεπ, ωραία ακούγεται Λοιπόν Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής Και Εξωτερικής Πολιτικής Έτσι Λοιπόν Μεπ. Το Ηλία Μέπ άρχισε να λειτουργεί στα μέσα του 1980 Επίσημη θεσμική έκφραση Ως έναν εξάρτητο Μη κερδοσκοπικό Ίδρυμα Με εκπαιδευτικό και ερευνητικό χαρακτήρα Πήρε στα 1988 Με την ονομασία Ελληνικό Ίδρυμα Αμυντικής Και Ευρωπαϊκής ιδρυμα αμυντικης και ευρωπαικης Πολιτικής. Μέχρι τότε το Ιδρύμα λειτουργούσε άτυπα στα πλαίσια ανεπίσουμε συναντήσεων κτλ. Όπω αναφέρεται και στο σχετικό ιστορικό στην ιστοσελίδα του ΕΛΙΑΝΕΠ, ήδη από την περίοδο όπου το ιδρύμα λειτουργούσε άτυπα ω χώρο διαλόγου, τα διατλαντικά θέματα βρίσκονταν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των συμμετεχόντων. Λοιπόν, το 1933 το ιδρύμα αλλάζει την ονομασία του σελληνικό ιδρύμα Ευρωπαϊκή και Εξωτερική Πολιτική. Το, η αλλαγή αυτή, όπως αναφέρεται στο σύντομο ιστορικό της σελίδας του τμήματος, πραγματοποιήθηκε για να αποτυπώσει τη διερεύνηση των δραστηριοτήτων του Ιδρύματος με διάφορα ερευνητικά προγράμματα, τα οποία συνέβαλαν στην ιδραίωση των δημοκρατιών της Ανατολικής, Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης με τη δημιουργία κοινωνία των πολιτών, κράτα του αυτών, κοινωνία των πολιτών, αποτελώντας ένα σημείο αναφορά ανάμεσα σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς σε θέματα κοινωνικοπολιτικά, ασφαλείας, και ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Λοιπόν, αυτή η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση... εμένα μου ακούγεται καλά. Είναι κάνει σέξτερ, παιδί μου, έτσι. Δεν πρέπει να ολοκληρώσεις. Ωραία. Είμαστε Ευρωπαίοι. Μένουμε Ευρώπη. Δεν πρέπει να ολοκληρώσουμε. Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Έτσι. Λοιπόν, για την Ευρώπη έχουμε κάνει άλλη εκπομπή ακροατάκων μου. Δι, όχι μία, που λες. Δεν θα αναφερθούμε τώρα. Λοιπόν, η σύνθεση του παρόντος Διοικητικού συμβολίου Λουκά Τσούκαλης Πρόεδρος. Καθηγητής Ευρωπαϊκής Οργάνωσης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Άρε, Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κάτι, ανθρώπους που βγάζει φοβερούς τρε, Παρών Παρόν στις συνεδριάσεις της Λέσχης Μπίλντεμπερκ το 92, 2003, 2006 και 2009. Ναι. Ε, ναι. Λοιπόν, Αντιπρόεδροι. Θάνος Βερένης Καθηγητής Ιστορίας Πανεπιστημίου Πανεπιστήμιο Αθηνών. Πανεπιστήμιο Αθηνών, το είπαμε. Ναι. Παρόν στις συνεδριάσεις της Λέσχης το 93 και το 99. Θεόδωρος Ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Επίσης, «άρε όλοι οι πανεπιστημιακοί ρε», τους έχουν μαζέψει όλους, ρε», μπράβο, σε ε, Παρόν στις ε, συνεδριάσεις της Λέσχης Μπίλντερμπερκ το 2002 και το 2008 και μέλος... όχι. Όπα, όπα. Θεόδωρος Κουμπής ε, στη Λέσχη Μπίλντερμπερκ το 1995 και το 2009. Γενικός γραμματέας Μισό λεπτό να χειροκροτήσω, δεν μπορώ. Αλέξη. Δεν μπορώ, Αλέξη. Με συγκινήσεις. Κάθε φορά που σας συναντάω μπροστά μου. Αλέξη Παπαχυλά. Διευθύντης της Καλής Εφημερίδας η Καθημερινή. Ε, παρόν στις συνεδριάσεις της Λέσχης Μπίλνγκμπερκ το 2009-2008 και μέλος της Τελερούς Επιτροπής Ταμίας Παναγείς Βουρλούνης. Πρώην πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων της ΟΤΕ Μπράβο. Παρόν στη συνεδρίαση της Λέσχης Μπίλιμπερκ του 2009 και μέλος της Τριμερούς Επιτροπής. Μέλη, Γιώργος Αντωνέτσις Πτέραρκος στην Αποστρατεία, ο Γιώργο Μπράβο πρόεδρος ε, του Διοικητικού Συμβουλίου της Coca-Cola 3Ε, αυτός που έφυγε και πήγε έξω τα εργοστάσια, βέβαια γιατί δεν μπορείς να μείνει εδώ πέρα που είναι όλοι διεφθαρμένοι, η δυστυχία του να είσαι Έλληνας, αυτό είναι, καλά λέει ο Νίκος Οδήμου. Λοιπόν, ε, εκπρόσωπος της Bilderberg στην Ελλάδα με συνεχόμενες ε, συμμετοχές στις συνεδριάσεις της Λέσχης από το 1996 μέχρι σήμερα. Μπράβο Γιώργο. Μπράβο Γιώργο. Κάποιος να μας εκπροσωπήσει. Μήνος Ζουμπανάκης. Πρόεδρος GCAG AG Παρόν στη συνεδρία της Λέσχης Μπίλντεμπεργκ το 91 Παναγιώτης Ιωακινής. Καθηγητής Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. Πώς θα γίνει η ενοποίηση Πρέπει να με το πείστε κύριε καθηγητά μου. Ανησυχώ. Πανεπιστήμιον Αθηνών βεβαίως. Αχιλέα Μητσός, πρώην Γενικό Διευθυντής Γενική Διεύθυνση Έρευνα Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Καθηγητής Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, Θάνος Ντόκος, Γενικό Διευθυντής Ελία ΜΕΠ, Ελένη Παπα-Κωνσταντίνα Μικησίμβουλος, Αλέξανδρους Φίλων, Πρέσβης Επιτιμή, Διευθυντής Επιστημονικό Κέντρο Ανάλυση και Σχεδιασμού, Υπουργείου Εξωτερικών. Τεμητικό Συμβούλιο, Νίκη Γουλανδρή, Πρόεδρος του Μουσείου Γου Κωνσταντίνο Ζέκος, πρέσβης, πρέσβης επιτιμή. Ε, Κώστης ιοροδανίδης, δημοσιογράφος της Καλής Εφημερίδας Η Καθημερινή. Πάνος Καζάκος, ομότιμος καθηγητής Πανεπιστήμιων Αθηνών. Ιωάννης Καρτάλης, σύμβουλος έκδοσης Το Βήμα της Κυριακής της Καλής Εφημερίδας. Ιβάγγελος ε, Κοφός, ιστορικός επιστημονικός σύμβουλος σε βαλκανικά θέματα. Νικόλος Λαζαρίδης, αντιστράτηγος στην Θεόδωρος Παπαλεξόπουλος, σύμβουλος Διοικητής Τ Επίσης στη Λέσχη Μπίλντεμπερ το 1993 και το 2008 Και ο Σταφανοσταθάτος πρέσβης επιτιμεί Πολλά ονόματα Ακροατάκο μου Βλέπεις καθηγητά καθηγητάδες πάνε και έρχονται Έτσι Πρέπει να πούμε ότι Πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους εδώ πέρα ας πούμε Τέλος πάντων κάποιοι από αυτούς μάλλον Υπογράφουν αυτό το αξιόλογο κείμενο που λέει Μένουμε Ευρώπη ε, Τώρα Πάμε να δούμε αυτό το καλό το Ίδρυμα, το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής Ποιος του χρηματοδοτεί, σύμφωνα με τη σελίδα του λοιπόν, δεν τα λέμε από το κεφάλι μας αυτά ε, Χρηματοδότηση το Ηλία ΜΕΠ λειτουργεί όλα τα χρόνια με ένα περιορισμένο προϋπολογισμό Έλα ρε παιδιά, έλα ρε παιδιά πάρτε την Ευρώπη, αυτά στην Ευρώπη Λοιπόν, η χρηματοδότηση που κυρίως από τη σύννοψη συμβάσεων για τη διεξαγωγή ερευνητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα κτλ., το έργο του Ιδρύματος υποστηρίχθηκε σε σταθερή βάση μέχρι σήμερα από το Υπουργείο των Εξωτερικών καθώς και από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Μπράβο! Μπράβο τα Υπουργεία! Μπράβο! Η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του ΕΛΙΑΜΕΠ τα τελευταία χρόνια διευκολύνθηκε σε σημαντικό βαθμό από την απόκτηση μια μόνιμη ιδιόκτητης θέγη για την οποία καθοριστική η υποστήριξη του ιδρύματο ΑΓ Λυβέντη και του ιδρύματο Σταβρο Νιάρχο, ενώ διαχρονικά οι χορηγίε του κοινοφελού ιδρύματο Αλέξανδρος Ονάση και τη Εθνική Τράπεζα ήταν εξαιρετικά σημαντικέ τόσο για την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων όσο και για την κότε λειτουργία του ΕΝΙΑ. Μπράβο ρε, παιδιά, που βοηθάτε, μπράβο το, Σταύρο, το, Νιάρχο, το και το ίδρυμα Άλεξαν Ροσονάση στην Εθνική Τράπεζα, το Λεβέντι. Λοιπόν, πολύ σημαντική για την αποτελεσματική λειτουργία του Ιδρύματο ήταν και η υποστήριξη τη Τράπεζα τη Ελλάδο. Δεν είναι Τράπεζα τη Ελλάδο, αλλά Τράπεζα τη Ελλάδος. Εντάξει τώρα θα τσακωθούμε το έτσι με τον Τιτάν, το ΟΤΕ, τη ε, SB Βιομηχανικά Ορυκτά, του Ιδρύματο Λίλιαν Βουδούρη, του Όμιλου Θεσσαλονίκη. Και τα τελευταία χρόνια λέει, δημιούργησε μια σειρά ερευνητικών θέσεων του ΕΕΠ με επώνυμες χορηγίες, πόνιμες, όπως αυτή Ιδρυμα, του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου, του Ιδρύματος Μποδοσάκη, παρακαλώ, και της αοδαραβικής εταιρείας Consolidated Constructed Company, CCC. Λοιπόν, οι χορηγίες αυτές συμβάλλουν σημαντικά στην προσπάθεια του ΕΕΠ να αναδείξει νέους επιστήμονες διεθνούς εμβέλειες, καθώς και να συμμετέχει ενεργά στα διεθνή δίκτυα και προγράμματα της ΕΕ. Μπράβο! Μπράβο. Μπράβο τα παιδιά, μπράβο! Άρε, φτυχώ που υπάρχει το Ελιαμέπρε. Λοιπόν, συγκεκριμένα λέει, στο παρελθόν υποστηριχτεί από κρατικού ε, ιδιωτικού φορεί στην Ελλάδα και το εξωτερικό, όπω παραδείγματο χάριν, Υπουργεία Εθνική Οικονομία και Πολιτισμού, Γενική Γραμματεία Ερεύνη και Τεχνολογία, Αντιπροσωπή τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ελλάδα, ΟΠΑΠ, ΙΔΡΑΚΟΜ, Πράσι του Συμβούλου της Ευρώπης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το European Science Foundation, η Παγκόσμια Τράπεζα, μπράβο Παγκόσμια Τράπεζα βοηθάς, μπράβο, Διεύθυνση Δημόσιας Διπλωματίας του ΝΑΤΟ, μπράβο το ΝΑΤΟ και τα Ιδρύματα Ελένη Aku Foundation, Ford Foundation, Ωπαρ, πήρατε και από το ίδρυμα Ford, τσακάλια, μπράβο Friedrich Japan Foundation, German Marshall Fund of the United States, United States Institute of Peace όχι πήρε, Peace και John and the Catherine T. MacArthur Foundation. Πάω από πού, πού. Επίσης λέει το ELIAMEP θα ήθελε στο σημείο αυτό... σας διαβάζω τη σελίδα του ELIAMEP λέει του λεωτά δικά μου... καταλάβετε ότι είμαστε Ευρωπαίοι να πούμε με Ευρώπη. Βοηθάνε οι ανθρώποι. Δίνουν φράγκα, κατάλαβες. Λοιπόν, θα ήθελα στο σημείο αυτό να ευχαριστήσει του ηλιανικού φορεί που συμμετέχουν στο πρόγραμμα θεσμική συνεργασία: Coca-Cola, ελληνική εταιρεία εμφιαλώσεων, Κώστα Ναβαρίνο, Dunco Energy, ανώνυμο εταιρεία Energy, έχει να κάνει με αυτό. Διατζέου, η Λά εταιρεία EFG Eurobank Εργασία, μπράβο τη Eurobank, ε, ανώνυμο εταιρεία Candor, σύμβουλο επιχειρήσεων, εταιρεία Lockheed. Μάρτιν Ιντερνάσιοναλ, αυτοί που δεν πληρώσατε 580 του φόρου Τα εκατομμύρια εδώ στο αεροδρόμιο εντάξει οι Γερμανοί είναι φίλοι μας, είναι δεν πειράζει για να πληρώσουν Ρέι ε, Cup, ανώνυμος όχι στη δελτία δεν ξέρω Vodafone Panaphone, μπράβο, μπράβο Αλφα Μηνομικός ε, TW Μάσα, τι εννοεί τέλος πάντων Τσιμέντου Τιτάν, Αλμίνιον τι, Ανώνυμος Εταιρεία, ΔΕΗ Ανώνυμος Εταιρεία, Δημόσια Επιχείρηση Αερίου, Μπράβο, Εθνική Τράπεζα, Λεόνι Εμπόρια Χημικών και Πλαστικών, Βασιλική Ουλανδική Πρεσβεία στην Ελλάδα, Μπράβο, Πρεσβεία της Αυστραλίας στην Αθήνα, Πρεσβεία της Ιαπωνίας, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, Τράπεζα Πυρεός, Μπράβο, σε όλες της καλές, θα δείτε μπροστά ένα κίτρινο σήμα με ένα μπλε μέσα, τράπεζα πυρεός. Μπράβο στην τράπεζα πυρεός. Φαμάραβε και φουλής... Α, που είπαμε προηγουμένως ότι υπέγραψε ο κύριος φουλής, φουλής ανώνυμος εταιρείας συμμετοχών. Μπράβο. Τι λέει εδώ, είναι μόνο αυτοί οι χρηματοδότες. Γιατί ποια άλλη είναι. Alphabank, Coca-Cola, τα είπαμε αυτά. Fringo Blaz, idracom, idralot, Pricewaterhouse. Βιομηχανικά ορύκτα, το είπαμε Αντιπροσωπή Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Μπράβο Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική Γραμματεία ΔΗ, τα είπαμε. το είπαμε Κενοφελής Σύντριμα, το είπαμε Το είπαμε, ναι, ναι, ναι, όλα αυτά Ξένη χορηγή Bertelsmann Foundation Μπούτασλο oh, Στη Γερμανία το Μπούτασλο, το ξέρω το Μπούτασλο το ξέρω τον Κούτασλο, είναι ωραία, ωραία, είναι εκεί, έχει, έχει ωραία δάση, έχει άλλα όγατα που τρέχουν μέσα στα δάση. Είναι ωραία, τον Κούτασλο. Κάρνεγγι του, α, στην άμαση μου, του Κάρνεγγι του Ινστιτούτου, μπράβο. Λοιπόν, Council of Europe, Στρασβούργο, η Leninaco Foundation, δεν ξέρω αυτή ποια είναι. Η Αμερικάνικη πρεσβεία, μπράβο, η Αμερικάνικη πρεσβεία στην Ελλάδα. Ε, European Institute for Security, European Bank. Haha, of, for reconstruction. European Commission, European Human Rights Foundation, European Parliament, European Science Foundation, Ford Foundation το είπαμε, Friendly Herbert φυσικά, Friendly Gnome, Found for an Open Society, <laughs> έχει και άλλα τα είπαμε Open Society Foundation, ποια είναι αυτό ρε, του George Soros, μπράβο, μπράβο George, μπράβο George που βοηθάς, μπράβο, βοηθής και το Γιωργάκη να βγει. Εντάξει, έχει το ατύχημα εκείνο με την αλυσίδα, με το ποδήλατο Ήταν πιεσμένος τότε πάρα πολύ με τον αθλητισμό Και έκανε το λάθος να βάλει το δάχτυλο στην αλυσίδα Δεν πειράζει Και μας έβαλε και στο δουλειο του, ο Γιωργάκης Ευτυχώς, σωθήκαμε Λοιπόν, και το Ηλιαμέπ να πούμε Χρηματοδοτείται και από το Σώρο Μπράβο το Ηλιαμέπ Τι έργο κάνει ε, α, τότε με τα πυρηνικά όπλα του Ιράν, βέβαια, ναι, ναι, ναι, βοηθάει πάρα πολύ, αντιμετωπίζοντα την εξάπλωση των όπλων μαζική καταστροφή στην Εδώ πέρα κάτι η τέτοια ναι, βέβαια, ο Παπαχελά βοηθάει με τα άρθρα του, την καθημερινή, ναι. είναι χαρακτηριστικό το άρθρο του Παπαχελά στην Καθημερινή στι 17 Μαου του, του 2007 με τον τίτλο Ο λούζερ των Βαλκανίων, αναφέροντα πω το πρόβλημα τη ονομασία των σκοπιών είναι χαμένο από για την Ελλάδα. Καλά Εντάξει, εντάξει. Η ερώτηση στη βουλία της δραστηριότητε του ΕΛΕΑΜΕΠ ποιος, ποιος το κάνει αυτό Γιατί Τι ρωτάτε ρε Λοιπόν Το Ελεάμεπ συνδιοργανώνει με την Αμερικάνικη Πρεσβεία ε, Κλειστή συζήτηση με το διάσημο πλέον Τζόνι Γκρεπόντε Τότε πρέσβη τον Ήπα στα Ηνωμένα Έθνη. Ο Τζον Νημίτριου Νεγκροπόντα είναι διπλωμάτης καριέρας και μια αμφιλεγόμενη φιγούρα εξαιτίας τη συμμετοχής του στην υπόγεια χρηματοδότηση των κόντρων στην Ικαράγουα. Από εκεί ρε πατάρεξε λάσπηρε. Στις 3 Ιουνίου 2005 διοργανώνει τη συζήτηση με θέμα Η προτεραιότητα των Ηνωμένων Πολιτειών στα Βαλκάνια και στη Μαύρη Θάλασσα με μελητή τον Bruce Jackson. Bruce Jackson, πρόεδρο του προγράμματο Transitional Democracy. Είναι μέλο του Συμβουλίου για τις Διεθνεί Σχέσεις. Συμμετέχει στο Ινστιτούτο New Atlantic Initiative. Το Τζάξον είναι ο πρώην αντιπρόεδρο στο τμήμα των οπλικών συστημάτων τη Lockheed Martin. Εταιρεάρα. Ε, το Project for the New American Century ιδρύθηκε του 1997 ω μια κερδοσκοπική με προώθηση τη Αμερικάνικη Παγκόσμια Διακυβέρνηση. Μπράβο. Μπράβο. Επιτέλου να έρθει η Αμερικάνικη Παγκόσμια Διακυβέρνηση. Αλλά για να συμβεί αυτό πρέπει να μείνουμε Ευρώπη. Ευρώπη. Λοιπόν, και άλλα διάφορα να πούμε. Ε, Επίση λέει 16 Φεβρουαρίου του 12 για 60 χρόνια συμμετοχή στο ΝΑΤΟ. Στο ΝΑΤΟ έγινε μεγάλη ονέα. σε δημόρ τη Ελβετίας Η προώθηση της νέας τάξη πραγμάτων μέσω του Ευρωατλαντισμού. Ναι, δεν κατάλαβα. Είστε κατά της νέας τάξη πραγμάτων. Στι ίδιε σελίδε διαβάζουμε λέει ότι μεταξύ των χρηματοδοτών του, του Ιδρύματο εγκαταλέγονται και Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών του ΝΑΤΟ. Α. Το ίδρυμα Ροκφέλλερ, το Ταμείο των Αδελφών Ροκφέλλερ... ναι... Ε, δεν πρέπει να πάρουμε από κάπου χρήματα... ναι... Εκπαίδευση νεολαίας, ανοιχτός διάλογος, βέβαια, ίδρυμα Jobs, όλοι μου φαودισαν... ναι... Λοιπόν, λοιπόν, λοιπόν, φτάνει. Φτάνει, τα, τα έχετε βάλει με το ΙΑΜΕΠ, το ερευνητικό αυτό Ινστιτούτο, το οποίο παίρνει τόσα κονδύλια για να παραγάγει έργο... Και ρωτάτε και στη Βουλή τι έργο παραγάγει να πούμε Και παίρνει τόσα χρήματα Και πούν τα χρήματα Εδώ να πούμε Ο Δηρεμής δεν ο άνθρωπος Στο Σκάι Με τον το Μέγα Τατσόπουλο Ντο κατάλαβα και όλοι να πούμε Θέλετε να βγούμε από την Ευρώπη Πού να πάμε ρε Θα πεινάσετε ρε Θα πεινάσετε. Ενώ τώρα να πούμε στα αξιοπληπής να πούμε Θα πεινάσετε δεν θα έχετε να κοράσετε μακαρόνι, ενώ τώρα έχετε. Δεν θα έχετε ρεύμα, ενώ τώρα έχετε. Και ήρθαν κι αυτοί εδώ πέρα οι να πούμε, του δεν πληρώνω χθες εδώ στο σταθμό, δεν τους ξαναβήσω, ρε. Έρχονται εδώ, αυτοί, πάνε και συνδέουν τα ρεύματα, να πούμε. Τι τα συνδέεται τα ρεύματα, δεν χρειάζεται. Αφού έχουμε ρεύμα, είμαστε στην Ευρώπη. Όταν θα βγούμε δεν θα έχουμε ρεύμα. Καταλάβες, τώρα έχουμε. Χιλιάδες, λέει, έχουμε κάνει πα Προπαγάνδα για να φύγουμε από την Ευρώπη δεν τα ξέρω εγώ αυτά να πούμε. Λοιπόν, θα συμβάλλω ένα τραγουδάκι τώρα γιατί θύμωσα να πούμε. Θύμωσα με αυτού εδώ πέρα που έρχονται και λένε ότι δεν έχουμε ρεύμα. Λοιπόν, εγώ τους είδα τους ανθρώπους μαζημένους εκεί πέρα στην Αθήνα την άλλη φορά, τους μένουν Ευρώπη, ήταν ο άλλος με το ποτηράκι του, κυριλέ, φορούσαν οι άνθρωποι ρούχα, ωραία από το κολονάκι αγορασμένα, από το Λονδίνο, από το Παρίσι. Άρα, τι σημαίνει αυτό. Λεφτά υπάρχουν. Είχε δει ο άλλος που είπε λεφτά υπάρχουν Το είδαμε στις συγκέντρωση που μένουμε Ευρώπη Δεν φάνηκε Το, το, το iPhone τελευταίας γενιάς να πούμε Οκδοης, χιλιοστής, εκατοστής δέκατης γενιάς να πούμε Για να σε την Ευρώπη να σου πω θα έχεις iPhone Θα έχεις αιγανίσου να πούμε Τίποτε δεν θα έχεις Λοιπόν, κάτσε ακόμα ένα τραγουδάκι εδώ πέρα με τον Νίλι Με τον και θα επιστρέψω ο κροατάκο μου για να κάνω και την αποφώνηση κάποια στιγμή, γιατί έχουμε και θελιάζει να κάνουμε, περιμένει και λελούδο. Λοιπόν, για να μακούσουμε το τραγουδάκι. στο ίντερνετ να πούμε που ο άλλος και δημοσίευσε να πούμε στο χρονολόγιο του Πλατεία Νέα και τα έχω πάρει στο κρανίο να πούμε κάνουν εσχρή προπαγάνδα εσχρή προπαγάνδα διότι διότι έχουμε την καλύτερη τηλεόραση της Ευρώπης έχουμε την καλύτερη τηλεόραση της Ευρώπης κατάλαβες δημόσιες τηλεόρασεις και μαλακίες να πούμε Μπόμπολας, Αλαφούζος, Κυριακού δεν κατάλαβα και τους κουροϊδεύουνε θα σε διαβάσω πως τους κολληλεύουμε τώρα να ανακτήσεις και εσύ μαζί μου. Λοιπόν, γράφει «Δελτίο Οιδήσων Sky 480 π.Χ.» Μπάντι μου, πώς βλέπεις την απόφαση του βασιλιά της Πάρτης να πάρει τη φρουρά του και να σταθεί απέναντι στην παντοδύναμη περισσική αυτοκρατορία. Σία μου, όπως καταλαβαίνεις, έκανε ένα μεγάλο ατόπιμα. Ο Ξέρξης, φίλος της Ελλάδας, ζήτησε απλά δίκιο είδωρ, δεν ήταν τελεσίγραφο. Και ενώ ο Λεωνίδας έπρεπε να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις, εκείνος στράφηκε στους πέντε εφόρους ζητώντας όλο το στρατό της Σπάρτης. Γιατί να ζητήσει όλο το στρατό της Σπάρτης? Ευτυχώς δεν το παραχώρησαν. Θα ήταν μια κίνηση που θα εκλαμβανόταν ως εχθρική από τον μεγάλο βασιλιά. Και ευτυχώς που διανύουμε την περίοδο των καρνίων και πριν λογική. Τώρα μπάνπι μου, τι είναι αυτό που πρέπει να περιμένουμε. Σία, άκουσε και το λέω σε όλους τους τηλεθεατές μας. Ελπίζω πραγματικά να κρατήσει γερά ο ξέξις. Γιατί αλλιώς μόνο μας αν κάθε φορά που έρχονται να μας βοηθήσουν ξένοι, εμείς πετάμε τους εκπροσώπους στο πηγάδι. Πρέπει επιτέλους σαν χώρα να καταλάβουμε ότι η θέση μας είναι στην περσική αυτοκρατορία. Και αν κάνουμε και μερικές ουσιώδεις παραχωρήσεις, δεν έχει καμιά σημασία. Σημασία έχει να διατηρήσουμε τη θέση μας και να μείνουμε ζωντανοί. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι θα πρετανεύσει η λογική και όχι θα αντιληφθούμε ότι ο πόλεμος θα μας εμπλέξει σε μεγάλες περιπέτειες. Καλό σου βράδυ, μπάμπι. Βλέπεις λοιπόν ε, ακροατάκο μου την προπαγάνδα να πούμε των ε, αναρχοάπλητων κομμουνιστοσημωρητών με τα κονσερβοκούτια που προσβάλλουν το, τη σύα τη κοσιόνι να πούμε και τον μπάμπη τον παπαδημητρίου και το, τον εκλεκτό σταθμό sky του κυρίου Αλαφούζου με αυτές τις αειδίες που κάνουν τα σαντηρικά να πούμε. Τα έχω πάρει στο κρανίο ο ακροατάκο μου. Τα έχω πάρει στο κρανίο. Δεν μπορώ να τα αντέξω αυτόν. Μεγάλη αδικία. Μεγάλη αδικία. Γι' αυτό θα βάλω ένα τραγούδιο του Eric Lachten τώρα Εντάξει, του Eric Lachten Και δυνατά μένουν Ευρώπη και επιστρέφω ότι νιώθω πάρα πολύ άσχημα διότι κάτι παλιό αναρχική να πούμε πήγαμε χθες... πότε ήταν η χθες? Ήταν η το είχασα και εγώ, εχθές νομίζω ήταν στη συγκέντρωση, τη μεγαλειώδη συγκέντρωση που έγινε στο Καλυμάλβαρο, τη μεγαλειώδη, τη μεγαλύτερη όλων των εποχών δηλαδή με το φόρτο σου μπορείς να το κάνει αυτό, με το απολαύσει όπου θέλεις. Λοιπόν, τη μεγαλειώδη αυτή διαδήλωση εκεί πέρα που έγινε, εκδήλωση με τους ανθρώπους τους καλοντιμένου από την Αγγλία και του Παρίσι και του Πολωνάκη που λέγαμε λοιπόν, και πήγαν κάτι άπειλητη, κάτι μαλιάδες να πούμε και τους τρελάραν τους ανθρώπους. δώσαν ένα πανό να πούμε, το κρατάγαν από πάνω και καλά, μένουν Ευρώπη και το κρατάγανε αυτοί επί 20 λεπτά πάνω από το κεφάλι τους να πούνε τεράστιο πανό, τεράστιο λέμε τώρα έτσι. Λοιπόν. Και αυτό αντί να γράφει πάνω, μένουν Ευρώπη όπως θα έπρεπε να γράφει κανονικά έγραφε «μένουν σκλάβοι». Τι είναι ο ποιητής να πούμε. Άπειλη τη μαλιάδες των εξαρχείων, καταλαβές ήρθαν μέχρι και αναρχικοί να πούμε από τα εξάρχεια και είπαν ότι θα ψηφίσουν. Ήρθα επειδή ήμουν είσαι αναρχικός και να ψηφίζεις και όλους λέγανε πάνε να ψηφίσουν όχι. Τι όχι ρε, τρομάζε ρε, μη μιλές όχι. Πες ναι, πες ναι. Όχι, είπα πες, ναι, μιλές όχι. Αναρχικός, ε, τι, περι... ε, τι περιμένει κανείς από σένα ρε. Αναρχικέ να πούμε. Με το Μπακούνιν, έχει πάει τα μυαλά ο μπακούνι, το προυντόν και δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος να πούμε και πας και ψηφίζεις τέλος πάντων εγώ συντάσσομαι με όλους καλούς ανθρώπους επίσης πρέπει να πω και το άλλο έτσι δηλαδή εντάξει πες ότι αυτοί οι άλλοι που υπογράφουν και τα λοιπά είναι απλοί καθηγητάδες να πούμε και τέτοια ο ίδιος ο βασιλιάς ο Τέος ο Κουρσταντίνος είναι υπέρ του ναι εσύ τι θα ψηφίσεις και πες να απαντάς ε. Ρε Τα πιο σημαντικά πρόσωπα της κοινωνίας ρε, Τα πιο σημαντικά πρόσωπα Ο Σάκης Ρουβάς λέει ναι Όλα τα κανάλια λένε ναι Τι δεν καταλαβαίνεις να πούμε Τι δεν καταλαβαίνεις Λοιπόν θα σε βάλω ένα τραγουδάκι Του τζιμ του Πανούση Θα ξανάρθω για να φύγω Εντάξει άκου Έχει πάει κατά έχει ανησυχήσει Διότι βλέπει ότι αυτοί οι μαλλιάδες Να πούμε οι, οι όχιδες Αυτοί οι όχιδες υπερτερούν Και θα κερδίσουν αύριο μεθαύριο Να πούμε αύριο το δημοψήφισμα Και δεν παίζει ο σταθμός Το, το τζένι του Μπανίση Να πούμε το Αχ Ευρώπη Την κουματάρα να πούμε Λοιπόν ε, Τέλος πάντων δεν έχει σημασία Θα στο χρωστά το τραγουδάκι αυτό το ακροατάκομο ε, Θα θα παίξουν οι δυο τραγουδάκια εγώ θα αποχωρήσω βεβαίω τώρα θα πάω το τραχτεράκι να γυρίσω στο χωριό και θα προσπαθήσω να βρω εδώ μέσα στα αρχεία μου κτλ. την χθεσινή εκπομπή του πάνω του Παπαδομανουλάκη του ποιοι σου λένε να ψηφίσει η Ευρώπη να το βάλω να το ακούσεις στη συνέχεια. Σε έκανα πεντάλεπτο υπολόγησης σε κάτι τέτοιο. Εγώ να σε αφήσω να σου πω πάμε γερά και δυνατά μένουμε Ευρωπαίοι, Ευρωπαίοι, ε διότι, καταλαβαίνετε, μικροτσούσουνος και ευρωπαίους δεν γίνεται να πούμε. Λοιπόν, ε, μένουν Ευρωπαίοι, σε είπα, ποιοι είναι αυτοί οι σημαντικοί άνθρωποι που μας λένε να ψηφίσουν ναι, έτσι. Είναι όλοι οι σημαντικοί άνθρωποι, δεν έχει κανένα συμφέρον, κανένας δεν παίρνει λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κανένας από αυτούς δεν έχει λεφτά. Έχουν χύσει αίμα και υδρότα, όλοι αυτοί, αίμα σπέρμα και υδρότα τα πάντα. Έχουν χύσει αυτοί, έτσι. Λοιπόν, επομένως, καταλαβαίνεις Δεν σε κάνω προπαγάνδα Καταλαβαίνεις επειδή τώρα, εντάξει Είπαμε και για το ΙΑΜ, τους καλούς αυτούς τους ανθρώπους Ε, βλέπεις Συνεργάζονται με όλους αυτούς που συνεργάζονται Χρηματοδοτούνται από όλους αυτούς που χρηματοδοτούνται Άρα, έχουν δίκιο Αυτοί ξέρουν Αυτοί ξέρουν 58 σπουδαίοι άνθρωποι Ξέρουν Καταλαβες; Λοιπόν, ε... Μισό λεπτάκι γιατί νομίζω έχω ένα αυτό Ναι εντάξει Λοιπόν, σε αφήνω ο κροατάκο μου Πολλά πολλά φυλάκια στα μουτράκια κάνω Και ε, θα προσπαθήσω να βρω την προηγούμενη εκπομή που έλεγα Για να τη βάλω να την ακούσεις Πολλά φυλάκια, bye bye Εμείς ανατρέχει σε πολλά επεισόδια, εποχές, γεγονότα, οι μικρή από εδώ και λόγου μου θα σα πληροφορούμε μέσα στι άκρε για το πού βρισκόμαστε και γιατί. Έλα στο έργο μα! Ναι, ναι, το έργο μα, το έργο μα κυρίε και κύριοι, μόνον υπόθεση και φιλοτεχνήματα δεν έχει. Κατά τα άλλα όμω έχει μουσική, χορό, τραγούδι, γιατί λέει είναι ένα έργο που αποφάσισαν να το ρίξει όξο, αν ξετιμάει. Θέλει να πει κυρίε και κύριοι ότι το έργο μα είναι το αδύνατο να τεθεί υπό περιορισμό. Τι μα συμβαίνει όταν σκεφτόμαστε κάτι που δεν το φοράει ο νου μα. Μα τρίβει. Μάλιστα. Αν θέλουμε να πούμε κάτι και η κουβέντα μας δεν το χωράει, το στρίβουμε.